Καλή σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι. Καλή σα ημέρα από το ράδιο άρτα στους 101,5 FM και στέρεο. Στον τοίχο να ρίξουμε μια κεφαλιά και σήμερα ε, να γιομίσει ξυπνάδα το σύμπαν. Να. Κυρία μου και κυρία μου, είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Καλημέρα Κοζάνη, καλημέρα Κύπρος Μέσω Αρτεφέμ και Ράδιο Αετός mm -hmm. Να είστε καλά όλοι εκεί έξω που ακούτε mm -hmm. Και να είστε ακόμη καλύτερα που παίρνετε και κανένα τηλέφωνο Στέλνετε και κανένα mail και έχουμε και κάποια επικοινωνία mm -hmm. Κυρία μου και κύριέ μου mm -hmm. Χαμός σε γένετο χθες κυρία μου και κυριέ μου στην χώρα της Ελλαδιστάν διότι συνελίβει τρομοκράτης το δεξί χέρι του το <Τι> Αριστερό ακόμα είναι αριστερό αυτό <Τι> ψηφίζει Σύριο Λίμα <Τι> λε λες Λινάρα μου ο... ο τρομοκράτης και όπως μας είπε ο δημοσιογράφος ο οποίος βγάζει μεροκάματα από τη δημοσιογραφία δεν μπορούνε λέει να τον φωτογραφίσουν οι φωτογράφοι οι εκεί της αστυνομία. Γιατί έχεις κειμένο συνέχεια το κεφάλι κάτω, <laughs> ναι σου λέω. Ο δημοσιογράφος είναι αυτός, ναι. Λυπό που λε και βγήκε και ο κύριος Κικηλία και μας έκανε μέρος μέσα στη μέση ο Κίκη αριστερά δεξιά στρατηγοί να πούμε ταξιάρχοι, πιάσανε που λέ αυτό το, τον Έλληνα, που δεν δε μιλάει κιόλας, κάνει άγκρ μουμπρ αλλά μιλάει και Ιταλικά. Τον Έλληνα τέλο πάντων τι είναι Ναι δεν είναι ταυτοποιημένος Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα κυρία μου και κυρία μου Που βρήκε το CNSI Της ε, αστυνομίας Βρήκανε αποδείξεις Ότι θα βαράγανε το, το μαρινάκι <coughs> Και κάτι άλλο εκεί πέρα Και αυτά δεν είναι τίποτα κυρία μου και κυρία μου Τίποτα δεν είναι και αυτά Βρήκανε ένα χαρτί Εδώ σε έχω τώρα Συγκλονίστηκε η Ελλάς από την Αποκάλυψη Εννοώ η Ελλάσσια χώρα, όχι η Ελλάσσια αστυνομία. Λοιπόν, και έγραφ ο τρομοκράτη την Παρασκευή το Σάββατο 5 Οκτωβρίου θα βαρέσουμε τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία γιατί στη Νέα Δημοκρατία γιορτάζουν τα 40 χρόνια και θα του κάνουμε θα του λαχταρίσουμε να του κάνουμε μπου. Ορίστε. Γεια σου, Εκκοστά! Δεν μου Θέλα, κάτσε να ακούσεις τα γεγονότα. Έλα, για, για. Ο επίγειο, έλα, για. για. ο επίγειο στην Κοζάνη. Από ό,τι μαθαίνω, αυτή τη στιγμή αποκλειστικέ πληροφορίες από το SURU έχω. Σαρώνει. Έχει πιάσει 99,99 ο γκιόνι στην Κοζάνη. Λοιπόν, Σαρώνιο ο Επίγιος Radio Eagle Λίπαμε Ράδιο Αετός Ράδιο Κουζάνι Κοιτάξτε μην περάσω από εκεί Και ακούσω κανένα άλλο ράδιο Θα πάω στα Σέρβια Στο Βουζερί Και θα γίνω τύφλα. Λοιπόν, Άκου τώρα μεγάλο Στο σημείο Μαπολές Κώστα Έγραφε ο τρομοκράτη, Αυτός ο Ο Ότι το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 5 ναι, πέντε, τέσσερις, ξέρω εγώ πόσο έχει Το έγραφω τρομοκράτης, αυτό Λοιπόν που λες η λινάδα μου Έγραφω ε, τρομοκράτης, θα πάω Και θα βάλω μια μπόμπα Εκεί που θα κάνει την εκδήλωση Νέα Δημοκρατία Και το βρήκανε, Ορίστε. Περίμενε, Περίμενε, περίμενε Περίμενε, ευσύλο, περίμενε Δεν έχει φτάνει εδώ Λοιπόν που λε, ναι και στο σημείωμα, μάλιστα, ε, έγραφε: Επειδή θα μαζοχτούν πολλοί δημοκράτες, θα του κάνω μια μπούμ! Την πόμπα! Τα γράφει όλα αυτά στο σημείωμα. Ήδρωσαν, να πούμε, οι αντιδρομοκρατικοί, μόλις το βρήκανε, πήγαν στον Κίκη, ηλια, λοιπόν, και του λένε αρχηγείο το και το. Πιάστονε, ρε τον γκαράτα! Του λέει ο Κικήλα και τον βουτήξανε, να πούμε, και μέσα στη Γιάφκα βρήκανε και μια πιστόλα. Βρήκανε και 5.000 ευρώ. Αν παίρνει κανένα ο τρομοκράτη, καταλαβαίνεις να τη βγάζει ο άνθρωπο, Λοιπόν, βρήκανε και, και κάτι προφυλακτικά. Ε, ανάγκες έχει και ο τρομοκράτη να μην ρίξει κανένα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάτι κουτιά από πίτσες. Λοιπόν, βρήκανε και μέσα τα οποία, στα οποία κουτιά από πίτσες, <laughs> <laughs> ταυτοποιήθηκε γενετικό υλικό του μαζιότη. Πάντω τώρα άμα το καλοσκε γιατί αυτός δεν βάρεσε προχτές πριν 10-20 μέρε που έκανε σύναξη ο Πασόκ για τα τόσα χρόνια τη ίδρυσης. Γιατί βάρε να βαρέσει την αδμήπως είναι Πασοκτσίες ο δρομοκράτης. Λέμε ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή σε κάνουν δηλαδή να σκεύεσαι πολύ πονηρά. Πολύ πονηρά σου λέω σε κάνουν να σκεύεσαι. Να αμολύσει ο Γκιόνης. Εκεί πάνω στην Κουζάνη το δημοσιογραφικό επιτελείο να πάει να κάνει έρευνα Να μας φέρει και άλλα στοιχεία Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή να δω Επίσης σε ένα άλλο σημείωμα του τρομοκράτη Βρήκανε, καλά αυτός δεν είναι τρομοκράτη, αυτός ήταν ο Βασιλικός Αυτός έγραφε βιβλία να πούμε ολόκληρα Με το ότι, τι χτυπήματα θα κάνουν Είναι ο Βασιλικός, όχι Βασιλικός Βασιλικός Ο, ο συγγραφέα. ναι Άντε να σου πω, επειδή μπορεί να μην τον ξέρει το βασιλικό Να σου πω κανένα να πούμε από αυτό που διαβάζουν οι κουλτουρογκόμενες Μπίτνικ Μπίτνικ, ο κύριος Μπίτνικ Ναι Διαβάζουν και κουλτουριάρ Μπνίτνικ Δεν μας σχέζεις ρε τα λάρα πρώτα Λοιπόν που λες ελληνάρα μου Ελληνάρα μου σήμερα τελειώνει το μπάζαρ Το μπάζαρ και θα γκέψουμε λίγο χαλβά ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Θεοδοσία για τι φωτογραφίε που μου έστειλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το τραγούδι, ωραίο, καταπληκτικό. Ε, με αφορμή όσον, όσα έλεγα χθε για το μπάζαρ τη Άρτα, η αγαπημένη Θεοδοσία από τη Θεσσαλονίκη μου έστειλε κάτι φωτογραφίε από ένα μπάζαρ το οποίο διοργάνωνε, διοργάνωνε γερμανό, ε, συγγνώμη, εβραίο. Με τους σκλάβους και τα λοιπά. Οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. <Τοί> Θα χρησιμοποιήσω κάποια σε κάποιο άρθρο. <Τοί> λοιπόν που λες... Ε... Ελληνάρα μου... <Τοί> Τι άλλο να σου πω μεγάλη. Τι άλλο να σου πω. Μην τρέμει όμως. Μην τρέμει. Μην σκιάζεσαι ώρα σου. Λέω μην σκιάζεσαι. Διότι δεν Διότι... Διότι... το είδε τον στον Κικίλια χθε Να πούμε το παιδί στρατηγία από εδώ αστέρια απ' τη μία είχε το γαλαξία τον εφέλωμα του τον και απ' την άλλη είχε τον εφέλωμα τον Τζέλ ε, και στη μέση ο Κικίλιας λοιπόν και σε, αφού δουλεύουν δουλεύουνε τα πάντα ρε δουλεύουνε δεν κουνιέται μίγα ρε τελείωσε και βάσει τώρα αυτού του του σημειώματος του βιβλίου δηλαδή ουσιαστικά που έγραψε ο τρομογράτης, αυτός που δεν μιλάει και δεν μπορούν να το φωτογραφίσουν είναι μούτος ο τρομογράτης είναι μούτος λοιπόν ε, βάσει αυτών των πραγμάτων τώρα θα ξεχυλιχτεί το νήμα της τρομοκρατία, σου λέω θα φτάσουν μέχρι πίσω να πούμε στις ερυθρέ ταξιαρχίε. μη σου πω ότι θα συλλάβουν και το τσακάλι το, το τσακάλι το κίνο του παλιότερου τρομογράτη <Το τον ασύλληπτο που τον είχαν εκτελέσει παλιότερα θα Αν τον αναστήσουν και αυτό μεγάλε Κοιμήσου ήσυχο σου λέω Τι κύλιας Το πρόσωπο της δημοκρατίας Λέω σπάντον κυρία μου και κυρία μου Αφού ησύχασε πια Με την ε, Τρομοκρατία Να περάσουμε στην πολιτική Τρομοκρατία με συγχωρείτε στην πολιτική ε, Σταθερότητα Σταθερότητα ναι Διότι ένα από τα κόμματα Τα οποία είναι γρανιτένια γρανίτες τώρα μιλάμε ποιο είναι το πιο είναι γρανίτης ε, στην Ελλάδα είναι η ρημάδα του Κουρέλι. Η ρημάδα του Κουρέλι λοιπόν έχει σταθερότητα και έκανε ε, τρίτο συνέδριο αυτού του υποκόμματος του, της ριμάδας, ο Κουρέλας λοιπόν και είμαστε γρανιτένοι λέει και έκανε άνοιγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε βαλιά, λέ, δεν μένετε αβόλευτοι εσείς μήμουστε να, να χωράτε τον Μπαρμπαφώτη κανονίστε τον Μπαρμπαφώτη εκεί πέρα διότι... Είναι η, η, η βολεμένη αριστερή στην Ελλάδα Είναι χρόνια και χρόνια στο προσκήνιο Αριστερή καταλαβαίνει, όπως τους βλέπεις εσύ Όπως τους βλέπω εγώ είναι πέρα από ναζισμό Όπως τους βλέπεις εσύ αριστερή Όπως τους βλέπω εγώ είναι αλλιώ. Διότι ο Χίτλερ δεν έκανε και κάτι κακό στο κάτω-κάτω Πήρε παραμάζουμε να πούμε σκότουσε 7 εκατομμύρια κόσμο ε, Πάει κράτησε 7-10 χρόνια το πανηγύρι τέλειωσε Τούτι εδώ να πούμε είναι, ξέρει πόσα χρόνια α πούμε είναι στη σκοτόνικο σμο ο Κουρέλα. Ξέρει πόσα χρόνια. Ναι, θε να τα μετρήσουμε, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, που λε σε ελληνάρα μου, ναι, σταθερότατο ο Κουρέλα, γρανιτένιο, ανοίγεται προ το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εκεί είναι το κονόμη. Στον οποίο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, έφυγε γιατί διαφώνησε να κάνει κόμμα κτλ. Πολλοί ασχοληθήκαμε με τα υποκόμματα. Κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Πανηγύρα ωραία Βγες όξο ωραία και φορά τα καλά σου Παρέ όταν τα εφατα σανάρε πως τα λέγανε που υποδεχθήκαν το Χριστό να πούμε στην Βιθλεέμ όχι στην Ιεροσαλήμ και βγες και πανηγύρα Τέλος η συνάντηση χθε βράδυ και ο Αντώνης με τον Μπεμπέ Ζενή Βενιζέλο το πήραν απόφαση Τα μνημόνια τέλος Τέλος τα μνημόνια, δε, θα τελειώσουνε τα μνημόνια. Το πήραν απόφαση να πούμε οι πολέμαρχοι, το πήραν απόφαση διοικητέ, το πήραν απόφαση οι άντριδε, οι αντρουλέ, το πήραν απόφαση πολέμαρχη. Πάμε για οριστική έξοδο από το μνημόνιο, μα είπαν αφού τέλειωσε το έφαγε τον άμπακο ο Βενιζέλος από το ε, ζαχαροπλαστείο τη Βουλή εκεί πέρα. Ο Αντώνης την έβγαλε, καταλαβαίνεις με κανένα σούσι Διότι πρέπει να προσέχει τη συλλογέντα του Λοιπόν Πάντα υπάρχουν δυσκολίες Όμως το πλαίσιο είναι καθαρό Και πάμε για οριστική έξοδο Μας είπε ο πολέμαρχος Ο πατριώτης, ο σοσιαλιστής Για το Μιγάλε Μηγάλε Βενιζέλος What? Αυτά τα ωραία Κάτσε να πιούμε λίγο νερό Πριν εμφανιστεί ο τρομοκράτης The for the και το μεταξύ Ελινάρα μου Εσύ βλέπεις τον τρομοκράτη Βλέπεις τα, τους γαλαξίες Που είναι δίπλα από το Και έχουν τον κικίλια ανάμεσα Ακούς τα σημειώματα του τρομοκράτη Ακούς τις κουβέντες του Βενιζέλου Και του Ριμάδα, του Κουρέλα Και των Αλωνών και του Σαμαρά Εκείνο όμως που δεν πρόσεξες Δεν του πρόσεξες Σου ξεφεύγουν κάποιες λεπτομέρειες Μες στην εξυπνάδα και στη δημοκρατικότητα που σε δέρνει να κάτι εξπλέρια δημοκρατία μέσα σου σου ξεφεύγουν κάτι λεπτομέρειες βρεκόλτου τσίκο Παρακαλώ your soul, your δεν πειράζει παλουκάρι ποικάλι so because... oh, ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι βάλο, κόσμι, ναι ναι ναι ναι Έπαιζε. Πολύ καλά εκεί. Εντάξει, μπράβο, μπράβο. Έγινε, έγινε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά γιατί Ειλénάρα μου, σου το έχω ξαναπεί. Πασκαβάλα τώρα σήμερα με τα χίλια Το θέμα είναι να μην σου χτυπήσει την πόρτα τίποτε γκτήπα ξύλο. Να με το κεφάλι σου δηλαδή καμιά αρρώστια. Γιατί την έβαψες, για να μην σου πω ότι βούρτισες. Τη βούρτσισες, μεγάλε. <Ρι> Τέλος πάντων, να είναι καλά και που είναι οι άνθρωποι, το τηλεφώνημα που δέχτηκα και να είναι περαστικά. <Ρι> λοιπόν, σου ξεφεύγουν όμω ορισμένα πράγματα. Πλεργια δημοκράτη μου, δημοκρατικούμπα μου, εσύ. Καλά για πανεξυπνού, πανεξυπνούμπα, δεν συζητάμε. Αφού λοιπόν κάθεσαι και βλέπει τον τον Σαμαρά, που σου λέει Βγαίνω τα μνημόνια με τον Βενιζέλο, μια λεπτομέρεια μπορώ να σου πω. Βεβαίως, να στυμπώ Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ντράγκη Ο Ντρίκι Ντράγκη, μάνα μου Το ξέρετε τώρα, μη λέμε τα ίδια συνέχεια Μας διαβεβαίωσε Μας διαβεβαίωσε Ότι η Ελλάδα Είναι Απόλυτα πια Στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Του είπε ο άνθρωπος Τα τα, τα έβγαλε όλα στη φόρα Με μια κουβέντα Λοιπόν τι κάνουν ακριβώς στην Ελλάδα Οι φυλαράκοι μας Οι Ευρωπαίοι συμμαχοί η Οι Ευρωπαϊστές τέλος πάντων Γιατί και εσύ είσαι Ευρωπαϊστή, Δεν κάνεις χωρίς Ευρώπη Κατάλαβε, είσαι, είσαι ψάρι όξο από το νερό Αμα δεν είσαι Ευρωπαϊστής Τι μας είπε λοιπόν Αν η Ελλάδα πρόσεξε Δεν είναι σε πρόγραμμα Μνημόνια δηλαδή τέτοια πράγματα Και νέου είδους μνημόνια Τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αγοράζει τα ομόλογά της. Αυτά δηλαδή τα ομόλογα που πανηγύριζε προχθές ο Σαμαράς θα βγούμε στην αγορά με τον Βεμπέζενή και τους άλλους και δεν έχουμε ανάγκη τώρα μπορούμε να βρούμε λεφτά και τέτοια. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί να πουλήσει ομόλογα μεγάλε σε ένα βράδυ πάλι τον πιάνουν από το λαιμό. Αυτά είπε ο Ντράγκη, ο σύμμαχός σου. Τώρα ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, Μπορεί να σου λέει Ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια Και τέλος και ζεις μες στην πλέρια χαρά και ευτυχία Ο ντράγκι όμως Που είναι μίσθαρνο όργανο Και αυτό των αφεντικών Σου λέει την πραγματικότητα Αν δεν είσαι σε πρόγραμμα δίαιτας Να χάσεις κανένα κιλό δηλαδή Μνημόνια Και όλα αυτά τα ωραία Η κεντρική τράπεζα Η ευρωπαϊκού Δεν θα αγοράσει τα ομολογά σου Οπότε δυστυχισμένε μου θα βγει πάλι ο μπουμπούκος. Δεν θα υπάρχουν λεφτά στα ATM, δεν θα υπάρχουν μακαρόνια στα σούπερ μάρκετ, δεν θα υπάρχουν συντάξει και τέτοια και πάλι από την αρχή και πάλι μες στο σκατό. Και εσύ τώρα κοίτα και να πούμε το σημείωμα του τρομογράτη και τι λέει στις συνάξεις που κάνουν για να δικαιολογήσουν εδώ να πούμε υποτακτικοί τις Μέρκελε και των άλλων, σα τι σου λένε μετά. Και, και πάνω απ' όλα, κοίτα μη δεν δώσει ακροαματικότητα στο δελτίο των 8, θα σε κάνω ντάτσι ντάτσι. Κοίτα μη δε δώσεις ακροαματικότητα στο δελτίο των 8, ντάτσι ντάτσι θα σε κάνω. So down, so down. Yeah! Επίσης η Τρόικα είπε στους κυβερνητικούς, εδώ... Τους κυβερ... κυβερνητικοί είναι όλοι αυτοί που κυβερνάνε. You know, έτσι, ωραία. Επιλέξει. λέξη. Κόψτε την προπαγάνδα ότι τελειώνουν τα μνημόνια. Η Τρόικα είναι το αφεντικό τους, όπως ξέρεις. Λοιπόν, και αυτή που κουμαντάρει εδώ, φέρνει τις εντολές των από πάνω αφεντικών. Μην παρουσιάζεται το τέλος του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης ως έξοδο από το μνημόνιο Είπε, κατάλαβες είναι άλλο το ένα άλλο. Μη, πρόσεξε η ίδια η Τρόικα Εσένα και μένα το σφαγμένο Μας προστατεύει από τα αθύρματα που, που μας κοροϊδεύουν εδώ Κυβερνητικούς, αντιπολιτευόμενους Και τέτοια Είναι άλλο το τέλος Του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης Και άλλο η έξοδος από το μνημόνιο Μην κοροϊδεύετε λέει τον ταλέπορο ελληνάκο Λέει η Τρόικα Δεν το είπε κανένα από το κόμμα σου Β κομματάρχης, η τρόικα στόπε, ελληνοποιτέ μου με καταλαβαίνεις, όχι δεν πειράζει Πόσο έχει ο μήνα σήμερα, ρε παιδιά, τρει έχει, τρει δεν έχει. Ε? νομίζω, ή κάνω λάθο. Τρει πρέπει να έχει. Μπράβο, τρία πρέπει να έχει ο μήνα. Καλά, ρε. Λοιπόν, τρία έχει ο μήνα σήμερα. Λοιπόν, ένα τηλέφωνο βοήθεια. Ρε. Τρία έχει ο μήνα σήμερα. Τρία, τρία έχει ο μήνα. Όχι, τρία. Λοιπόν, που λε, Ελληνοποιητέ, μου, κάτσε να πάμε παρακάτω. Να δούμε τα ωραία εδώ. Σήμερα που λε έρχεται, έρχεται και ποιο δεν έρχεται, έρχεται ο Γιούγκερ. Τα έχουμε πει, έχουμε ξαναπεί. Ο Γιούγκερ είναι ένα φασίστα Ναζιστής μεθύστακα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. <Συξε> τον οποίο αφού πρότεινε, ήταν τον υποστήριξη Σαμαράς Σαμαρά, έσκησε και τα ρούχα του ο Τσίπρα για να γίνει πρόεδρο και τα λιμπάν κτλ. Και, και είναι αντιπρόεδρο του Παδημούλη. Τα είπαμε, τα έχουμε πει παλιά. Χθε σα είπαμε και το κόλπο που στείλουν λοιπόν ε, ε, ε, που έρχεται να στήσει ο Γιούνκερ την έξοδο δηλαδή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την Τρόικα και να μας βάλει σε νέο σχήμα διακυβέρνησης με τον Επίτροπο και τα λιμάν και τα λιμάν αποκλειστικά από έναν ευρωπαϊκό δημοκρατικό θεσμό οπότε λοιπόν μεγάλε ο Λάκκος μεγαλώνει περισσότερο εκείνο το οποίο σε τρελαίνει εσένα δηλαδή εμένα δεν με τρελαίνει τίποτα διότι είμαι βλάξ, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποιεί την νήσαν. Ο αντιπρόεδρος του Γιούγκερ Παπαδημούλης ποιεί την ίσα για το καινούριο κόλπο που στείνουν στην Ελλάδα οι ενωμένοι, ενωμένοι σα Ευρώπη μαζί με τους υποτακτικούς εδώ. Αυτό ελαφρώς θα έπρεπε να σε τρελάνει διότι είσαι αριστερός, είσαι προοδευτικός, είσαι να πούμε ελεύθερος άνθρωπος και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν. Ευχαριστούμε πολύ Τζίριζα μου λέει ένα ε, πελάτη εδώ πέρα, κροατή. <laughs> <laughs> λοιπόν, θα είναι το νέο ευρωπαϊκό προοδευτικό πρόσωπο με μπροστάρι τον Τζίριζα Λοιπόν, και από πίσω ούλοι οι άλλοι. Ε, αυτό λοιπόν, το ευρωπαϊκό, ο ευρωπαϊκός δημοκρατικό θεσμό. Γι' αυτό και έτρεχε λοιπόν τα καλοκαίρια ο φίλο μα ο Αλέξη σε Ντρίγκι Ντράγκι, σε Γιούγκερ, από εδώ, από εκεί. Έπρεπε να τα κανονίσουν όλα. Δυστυχώ, Ελληνούμπα μου. Για μία ακόμη φορά Θα δικαιωθούμε Διότι σου έχουμε ματαξαναειπεί Σε τούτη εδώ τη χώρα Λέμε ή σε ό,τι απέμεινε Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης Βλέπεις ποιος ακριβώς σε κυβερνάει Και επειδή μικρή χώρα είμαστε Δεν βγήκε από το Ουαϊσκόγξιν εσύ τώρα Που δεν σε ξέραμε να πούμε Ανάμεσα σε 300 εκατομμύρια πληθυσμό Λίγο πολύ να πούμε Ο Κώστας ξέρει την Κοζάνη και κυκλοφορεί, εμεί ξέρουμε την κυκλοφορία εδώ στην Άρτα, ο Αμάρα Αμάραντο στην Κύπρο και γύρω-γύρω-α. Τα ξερουμε τα προσώπατα, όπω ξέρουν οι άλλοι. Τη Ραχίλ, το Μίτσο, τον Κίτσο, λοιπόν, γνωρίζουμε και τι είναι Αλέξη, τι είναι φω τη Κουρέλα, τι είναι Παπαδημούλητε και όλοι αυτοί και ποια είναι η πορεία του. Οπότε λοιπόν δεν περιμέναμε τίποτα άλλο. Αλλά αυτό το κόλπο μεγάλε, αυτό το κόλπο που έρχεται να στήσει σήμερα ο Γιούγκερ με το Σαμαρά και τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση η οποία αύριο θα είναι κυβέρνηση μας χώνει σε βαθύτερο λάκο από αυτόν που είμαστε ήδη διότι μπορεί να μη σε απασχολεί ανθρωπέ μου ούτε η κοινωνική δικαιοσύνη ούτε η ελευθερία και πάνω απ' όλα να μη σε απασχολεί η αξιοπρέπεια μπροστά στον κολομιστό και στην κολοσύνταξη που παίρνεις αλλά όταν θα σε πνίξουν θα σε πιάσουν απ' το λαιμό για τη σύνταξη και για την κολοσύνταξη και για τον κολομιστό τότε θα είναι αργά για σένα όχι για τις ελεύθερες φωνέ και ψυχές οι οποίες μπορούν να ζήσουν και με το ξεροκόμματο ή και χωρίς αυτό <συνταξέν> Σε 7 χρόνια εκτός από αυτά που κλέψανε Εκτός από την αξιοπρέπεια Εκτός από την εθνική κυριαρχία Εκτός, εκτός, εκτός, εκτός Πήρανε μετρητά σε 7 χρόνια Από τα ελληνικά νοικοκυριά Μετρητά 170 δις ευρώ Καταλαβαίνεις Καταλαβαίνεις 170 δις ευρώ Δεν το καταλαβαίνεις αυτό έτσι Αυτά φαίνονται Ας αυτά που κλέψαμε Δηλαδή αυτή τη στιγμή μεγάλε, τα δύο τρίτα του πλούτου της Ευρώπης Τ'άχουνε η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία Και σε ρωτάω χέ συγγενεί των συμάχων, των πλούσιων συμμάχων Τι κοινό μπορεί να έχεις εσύ με το Γερμανό Τι ακριβώς κοινό έχεις Πέρα από το ότι 70 χρόνια τώρα είσαι κουκουλοφόρος υποτακτικός του και Γερμανορουφιαδό Τσολιά, Γερμανό Ρουφιανό Σολιάς. Τι άλλο κοινό έχεις Την κονσέρβα που σου στην κατοχή Για να καταδίδεις Αυτοί οι πατριώτες Στη δίνει σήμερα μισθό και σύνταξη Η κονσέρβα δεν άλλαξε Κατάλαβες μεγάλε Δυστυχώς δεν μπορούν οι άλλοι να χρησιμοποιήσουν την κονσέρβα Για να σε τακτοποιήσουν τώρα <Τι> Λοιπόν Την κονσέρβα που σου στην κατοχή Για να αφορά την κουκούλα και να προδίδεις, να καταδίδεις πω το λένε ε, πατριώτες τις αντίσταση στη δίνει σήμερα με τη μορφή του μισθού και τη σύνταξης, του συνδικαλισμού και άλλων. Ας τα μεγάλε τώρα. Τι έγινε, κάνατε διήμερη απεργία. Αντε, γύρισατε πάλι στα σκατά, έτσι δεν είναι. Άιτι. Άιτι 170 δις. Λοιπόν Πρόσεξε τώρα, Μεγάλε, διότι πάντα σε κυβέρναγαν μυαλά προοδευτικά και πάνω απ' όλα πανέξυπνα. Στην ουρά θα πρέπει να στηθούν πάλι όσοι δικαιούνται έκπτωση στον έμφυα, λόγω αναπηρίας και φτώχειας. Πρέπει να πάτε στην εφορία, στην ουρά, να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντες. Δηλαδή, η εφορία δεν βλέπει τη δήλωσή σου ότι δεν έχεις μία και είσαι φτωχός. Κατάλαβες, Μεγάλε. Ο... Το... Ο γιατρός δεν βλέπετε, σου λείπει το χέρι, το ποδάρι, το κεφάλι και σαν πρέπει να το βεβαιώσει. Γιατί μπορεί να ξαναφυτρώσει το χέρι ρε πουλάκι μου, δεν ξέρω, κατάλαβες τώρα. Σε αυτή την Ελλάδα ζούσαμε και ζούμε, αλλά α, είπαμε απλά, ξεβρακώθηκαν άπαντες. Αυτό είναι το καλό που πρόσφερε η λεγόμενη κρίση. Οπότε λοιπόν τραβάτε τώρα πάλι στην ουρά. Οι μη έχοντες, οι φτωχοί και οι ανάπηροι, για να πληρώσετε τον έμφυα γιατί έτσι διέταξαν τα αφεντικά. Τι ωραίο είναι αυτό. Για πάνω από 10 χρόνια οι οφηλέτες στο δημόσιο θα πρέπει να πληρώνουν μηνιαίως δόση για να ξοφλήσουν τα χαράτσια για να μην τους κατάσχουν τις περιουσίες. Εντάξει μεγάλε. Δηλαδή εδώ πέρα δεν θα πληρώνεις νίκιο για το σπίτι για το... Θα πληρώνεις και αυτά που μα έλεγε Εδώ πριν 2-3 χρόνια πήρε τηλέφωνο μια φίλη Και είπε θα πληρώνουμε και για τον αέρα Όχι, θα πληρώνεις Δεν θα ξαναπείς είμαι ελεύθερος Θα πληρώνεις και γι' αυτό νίκη Νίκη και για την ελευθερία Θα πληρώνεις για όλα Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Πρέπει να πληρώνεις για όλα Πού θα τα βρεις τα λεφτά Τι να σου πω Τι να σου πω Ρώτα στο κόμμα, ρώτα τον κουματάρχη, ρώτα του συνδικαλιστή σου Ρώτα του συνδικαλιστή σου Ξύρε μεγάλε του που τα βρίσκεις Και όταν έχουμε απεργία πάστο στο μενίδι και τις και τις ψαρούκλες Να τα βρίσκεις εσύ μεγάλε να παναπληρώνεις. να Για ρώτα του συνδικαλιστή σου λοιπόν oh, cool. Διότι μεγάλε αν το κράτο σα οφείλει επιστροφή φόρου Πρώτα θα κλείσει τυχόν ο σε ταμεία ή κατέβει δημόσιο αν χρωστά Μιχαλούς και τα λιμάν και τα και αν μην τίποτα λέει θα το πάρετε πίσω, μετά, όχι τώρα, όταν θα αποφασίσει ο Ζανιάς, ο Στουρνάρας, ο, ο Χαρδουβέλερ και όλα αυτά όλα αυτά τα δημοκρατικά προσώπατα. Αυτά όλα είναι υπέρ σου μεγάλε, αυτά όλα κρίνεις ότι είναι υπέρ σου, γι' αυτό σκίσε να πούμε και την κοιλότα σου για τον Κουρέλα, για τον τζίπρα, για το Σαμαρά, για το Βενιζέλο Για τον Καμένο και για όλα τα άλλα παιδιά Σκίσε σου λέω την κιλότα σου <Συλίου> <Συλίου> Ετω μεταξύ σας έχω τα ξανά IP. Σου ανεβαίνουν τα τρυγλικερίδια. Δεν μπορεί να σου ανεύουν τα τρυγλικερίδια. Υπάρχει αυτό το δίποδο που λέγεται Γιακουμάτος. Είναι 433. Από την εποχή που έκανε ντου ο Σουλεϊμάνος Μεγαλοπρεπής στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Γιακουμάτος. Τον βρήκε ο Σουλεϊμάνος Μεγαλοπρεπής μέσα. Τι κάνεις στο Γιακουμάτο του λέει. Για βάζ, για του λέει ο Γιακουμάτος. Ο Τούρμπα καλούμ, κάτσε με τάπαν. Από τότε είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και έρχεται τώρα ο διακομμάτο, πέρα από το ότι δουλεύει τον κόσμο, λέει στι νοικοκυρέ: Απερπατάτε στα 4. Λέει να κοιτάτε, προσέξτε υπουργό τώρα. Αυτό έχει συνδέσει τι ακριβέ τιμέ με, με το ράφι. Είναι ψηλά, λέει στο ράφι. Ενώ οι φτηνέ τιμέ είναι κάτω. Προσέξτε, ο άνθρωπο δεν έχει μπει σε, Καλά, πέρα από το ότι δεν γνωρίζει τι θα πει ζωή, δεν έχει μπει σε σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό είπε στι νοικοκυρέ τι προάλλε να κοιτάτε χαμηλά, λέει, στα ράφια, που είναι οι φτηνέ τιμέ. Καλά σα κάνει ρε νοικοκυρές και σας τα λέει. Αφού θα πάτε να τον ξαναψηφίσετε. Τώρα λοιπόν... Λοιπόν κάναμε ζωή με κοχύμπα λέει ο Γιακουμάτος και Καγέν. Ο Γιακουμάτος έρχεται σε σένα ρε ταλέπορε αγρότη. Ε, σε σένα ρε ταλέπορε οικοδόμε. Σε, που δεν έχεις το χρόνια τώρα. Σε σένα ρε ταλέπορε υπάλληλε και δημόσια υπάλληλε. Λοιπόν και σου λέει ότι έκανες ζωή με κοχύμπα και Καγέν. Τι διαφορά έχει αυτό, το, αυτό που είπε. Ο Φουσκοπάγκαλο μαζί τα φάγαμε. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι υπουργό. Είναι υπουργό. Και όχι μόνο είναι υπουργό, θα τον ξανακάνει υπουργό. Και θα τον ξανακάνει υπουργό. Και καλά κάνει και τα λέει, διότι γνωρίζουν άριστα το πόσο βλάκε είναι οι ίδιοι και σε τι βλάκε απευθύνονται τελικά. Δεν μπορεί να σου λέει αυτή τη στιγμή τόσα χρόνια κάναμε ζωή με κοχύμπα και καγιέν. Ποιο έκανε ρε για κουμάτο ζωή με και καγέν. Οι πασοκομούριδες, οι πασοκοκλέφτες οι πασο, τα, τα, Όλα αυτά τα πασοκόσκυλα Τα οποία ήταν και μέσα στη Νέα Δημοκρατία Και στο ΣΥΡΙΖΑ και παντού Μιλάμε για την πασοκύλα έτσι Οι κλέφτες Ποιος έκανε ο Οικοδόμος έκανε ζωή με, με φουαγκρά και κοχύμπα και καλιέν Άμα έτρωγε πολύ φουαγκρά και κάπιζε κοχύμπα θα ζαλιζότανε να πούμε στη σκαλωσιά και θα, θα, φουντα, θα φουντάριζε με το κεφάλι κάτω. Αυτά κάνει ο γιακουμάτος, αυτά κάνουν οι μπουμπούκοι, αυτά τα ωραία λιμόν, κυρία μου και κυρία μου, και πάρα πολύ απλά τα καταπίνετε και τα μετατρέπετε και σε ψήφο. Και πολύ καλά κάνετε. Παρακαλώ. Έλα φίλε μου, τι να κάνω. Τώρα, τώρα, αυτή τη στιγμή το έχω, ε. Ναι, ναι, δεν παιρνάει, ναι. Το όχι, το ναι, το το στο Τώρα, τώρα, σου λέω, τώρα, τώρα, τώρα. Yeah. Τίποτα, τώρα, τώρα σου λέω, μόλις το είχα να... να σε καλά, Αντώνη. Να ναι, ναι. ναι, Αντώνη, τώρα το. Διότι, μεγάλε. Μεγάλε, αυτή τώρα το... Το μυαλό του κάθε γιακουμάτου. Έτσι... Ή, ε, μην αναρωτιέσαι, λοιπόν, που βρίσκονται... Ε, τέτοιους, πως τους λένε... Ε, της αυτοκτονίας... Και, και ζώνονται επάνω εκεί στη, στη Μέσα Ανατολή και κανατινάζουν τον κόσμο διότι είναι άρρωστα τα μυαλά αυτά το μυαλό του διακουμάτου και αυτόν όλων των μπουμπούκων μπορεί να συγκριθεί μόνο με το μυαλό με το μυαλό αυτών οι οποίοι <coughs> προχθές κάνανε ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα στην παγκόσμια ιστορία λοιπόν παρακαλώ Λεπτό, ναι, ναι, να κάνω μια παρένθεση Εδώ μου λέει ένας φίλος τηλεακρότης πε στο Γιακουμάτο Ότι δεν ήξερα ούτε τι είναι το καχέ, καγέν Ούτε το κοχύμπα Αλλά από εδώ και πέρα θα τα αποκτήσω έτσι για πάρτι μου Εγώ σου πραγματικά πρέπει να τα αποκτήσει. Πραγματικά πρέπει να τα αποκτήσει Μεγάλε με κάθε τρόπο Με κάθε τρόπο γιατί πρέπει να τελειώσει Κάποια στιγμή Η βλακεία των Γιακουμάτων η βλακεία το, το, το, του Ισλαμικού κράτους Και όλες αυτές οι μαλακίες Πήγαν λοιπόν Στο σχολείο Στη Συρία Στη ΧΟΜ, πως τη λένε Δεν έχει σημασία Σε μια πόλη τέλος πάντων Και βάλανε δύο αυτοκίνητα Το ένα είχε λιγότερα εκρηκτικά Το άλλο περισσότερο Προσέξτε τώρα Με το που βγαίνουν τα παιδάκια Μπαμ το πρώτο αυτοκίνητο πάρτα κάτω τα παιδάκια Ήταν η ώρα που σχολάγαν Τρέχουν οι αλλ να σώσουν ότι απέμεινε και την ώρα που είναι παιδιά και γονείς και σκοτωμένα παιδιά πυροδοτούν το δεύτερο αυτοκίνητο να σκοτώσουν πιο πολλά παιδιά να σκοτώσουν πιο πολλούς γονείς αυτά τα μυαλά είναι μυαλά τι, τα βρίσκουν ανάμεσα στους διακομμάτους κάθε χώρας ανάμεσα στους πρόθυμους μπουμπούκους κάθε χώρας ανάμεσα στους πρόθυμους οι οποίοι πουλάνε τα πάντα για, για ένα μισθό και για μια σύνταξη εκεί ανάμεσα τα βρίσκουν μα τουτάζοντάς τους πιλάφια στον παράδεισο, μα δίνοντάς τους μιστούς και συντάξεις και εφάπαξ μα δίνοντάς τους κάτι τέλος πάντων το χωράει το μυαλό σου άνθρωπέ μου το χωράει το μυαλό σου Πυρο, δηλαδή σκότωσαν 45 παιδάκια δεν έχει σημασία ο σε 100 παιδάκια το μυαλό σου το χωράει τι πήγε και έκανε, τι οι άρρωστοι οι άρρωστοι, οι οποίοι άρρωστοι Βέβαια θέλω να μας πείσει ο Μπάμιας και οι άλλοι <coughs> Ότι τους είδες να πως χειρίζονται τα, τα... τα άρματα μάχης κλπ. Ε λοιπόν θέλει να σε πείσει ο μπάμια, Ότι ξεκίνησε ένας από την άρτα εδώ τώρα Και έγινε να γίνει ε, τζιχαντιστής Και πήγε κάτω να γίνει τζιχαντιστής 15, 16 15-17 χρονών Και κάνει τετακέ με το άρμα Ε ρε πόσο θα σας δουλεύουν ακόμα τα μυαλά τύπου Γιακουμάτου λοιπόν βρίσκουν και τα κάνουν αυτά. Τέτοια πρόθυμα μυαλά να σκοτώσουν για το τομάρι τους Λοιπόν, αλλά δεν το χωράει δηλαδή το πόσο άρρωστοι είναι οι Γιακουμάτοι του, του πλανήτη, οι μπουμπούκοι του πλανήτη. Το πόσο άρρωστοι είναι. Σαν αυτού που βάζουν φωτιά στα σκυλιά, σαν. είναι, είναι άρρωστοι. Έχουν άρρωστο εγκέφαλο. Σε αυτού μεγάλε. δεν κάνει νόμου για ευθανασία και τέτοια. Αυτού ούτε μαχαιριά και αλάτι. Αυτούς πρέπει να του εξαϊλώσει. Ό,τι μείνει από αυτούς κάνει ε, ζημιά στον πλανήτη. Κατάλαβε την κάνανε. Στην είπα τη σκηνή, έτσι. Δύο αυτοκίνητα πυροδότησαν το πρώτο, σκοτώσαν παιδιά. Τρέχοντας αλόφρονε οι γονεί να σώσουν ό,τι η παιδεία απέμεινε, πυροδότησαν και τους καθάρισαν όλου, παιδιά και γονεί. Κατάλαβε. Λοιπόν, Άιτερ, λοιπόν, τώρα κάνε μια θυσία που λέγεται αλάχ. Κάνε μια θυσία εσύ στο Χριστό σου που λέγεται Χριστό, κάνε και μια θυσία εσύ να πούμε στο βούδα σου να συγχωρεθούν οι ψυχέ. Yeah. Και ας τους διακουμάτους να λένε και να του πλανήτη, να λένε και να κάνουν αυτά που, πρέπει, αυτά που, που θέλουν. Yeah. Δηλαδή μεγάλε, πώς αντίχουν αυτοί οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα yeah. Την ώρα που λέει αυτά με αυτό το ηρωνικό ύφος ο διακουμάτος Ένας να πει αίσιο το διάλογο για να του πετάξει ένα τόσα χρόνιαρε. Τόσα χρόνια που, μπροστά στου γιακουμάτους Τους μπουμπούκους που λένε Να, να του κοπανίσει το μικρόφωνο στο κεφάλι και να πει Πάω να φυλάξω γίδια ρε Δεν αντέχεστε άλλο ρε Δεν αντέχεστε άλλο ρε, ρε, ρε δεν... την τζιχάντρε την τζιχάντρε Χρωστούσε στο δημόσιο 50 χρονών ηλεκτρολόγος Του κατέσχεσαν τα έξοδα Κηδείας της μάνας του Καταλαβαίνεις Παρακαλώ Έλα ρε. Είμαι. <Το> <Αυσμένα σκυλιά, αυσμένα. Το> Έτσι... Έτσι... <Το> σου την μου γατ σου την <Το> μου γατ να σου την μου γατ να σου την μου γατ είναι Πήγε, του ήκανε να πάρει τα έξοδα κηδεία. Του τα κατέσχεσαν. 50 χρονών ηλεκτρολόγο. Γιατί χρώστηκε στο δημόσιο. Καταλαβαίνει, Μεγάλε. Καταλαβαίνει. Όχι, όχι αξιοπρεπή κηδεία. Όχι σεβασμό στους νεκρού δεν είναι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και είναι οι, οι τζιχαντιστέ είναι άρρωστοι στο μυαλό και τούτη δεν είναι. Πρόσεξε, Μεγάλε. Αυτοί που φώναζαν προχθέ Γεωργάκι γελάνε να πέσει δεξιά. Γελάνε με τον Γκυμ στη Βόρειο Κορέα. Παρακαλώ. Τα πήραν απ' την πεθαμένη μάνα τα λεφτά που δεν χρώστακες στο δημόσιο. Ε, ναι, έχεις δίκιο να πω. Αλλά τι, γιατί να έχει; Συγκένεια ή αποθαμένη με κάποιον που πρόσταγε στο δημόσιο. Το σκέφτηκε αυτό ότι το σκέφτηκε ο δημόσιο υπάλληλο. Το σκέφτηκε ο οποίο ο ίδιο δημόσιο υπάλληλο αυτό θα βλέπει τι φωτογραφίε του Κιμ στη Βόρειο Κορέα και θα γελάει. Ναι, γιατί θεωρείται αυτό το ανώτερο και πιο δημοκράτη. Κατάλαβε μεγάλη την παράνοια, τη ζούρλια. Τη ζούρλια σου λέω. Μιλάμε για ζούρλια. Δεν μιλάμε για παράνοια. Μιλά... Δεν, δε, δε, Δεν υπάρχει λέξη να του χαρακτηρίσει. Δεν υπάρχει λέξη να τους χαρακτηρίσεις mm -hmm. Δεν υπάρχει σου λέω Αυτά που λες με τον 50χρονο Άσε μας ρε Μανόλη τώρα Εντάξει να σε σεβαστούμε Είσαι 8η ηλικία να πούμε <Κι> Άσε μας ρε Μανόλη Για το Γλέζο λέω τώρα Σάβαλε, λέει με τα φωτοβολταϊκά που κατέστρεψαν την ομορφιά και την αγροτική παραγωγή τη Ελλάδα, κατηγορώντα ότι το σχέδιο φωτοβολταϊκά και πράσινη ανάπτυξη είναι γεννήματα τη Μέρκελ. Ξυλώστε τα είπε. Τώρα το θυμήθηκε Ρεμανόλη. Τώρα το θυμήθηκε! Με το μεταξύ έγινε χαμό το ΣΥΡΙΖΑ, όπω καταλαβαίνει, μετά τι δηλώσει του πλαίζου στο Ευρωκοινοβούλιο αφού ο τσίρα, τώρα, τώρα, τώρα πρόσφατα είχε συναντηθεί. Με του φωτοβολταϊκού τη Ελλάδα και του υποσχέθηκε λαγού με πετραχίλια. Τώρα έγιναν αυτά, παιδιά που μιλάμε. Ο Γλέζο λέει στο Ευρωκοινοβούλιο αυτά που λέει. Τάξ και έχει δίκιο φυσικά για τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, και ο Τσίπρα προχθές ήταν με του φωτοβολταϊκού και του έδινε γην και είδωρ. Θα γένετε ο Νάσιδε, του είπε. Τι να σου πω, ρε μεγάλη, τώρα. Στα Γιάννα, είχαμε μια κοπέλα 29 χρονών που απειλούσε 6 ώρε. Ανεβασμένη πάνω σε ένα δέντρο να πέσει. Τελικά έπεσε και είναι σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο διότι προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα την έσκασαν τη γυναίκα και είπε να σαλτάρει, να τελειώνει. <Ρι> να τελειώνει δηλαδή, δεν σε σκάνε τα προσωπικά προβλήματα που έχεις. Δηλαδή, λίγο να κυκλοφορεί και στην κοινωνία, πέφτει πάνω στο γιακωμάτο και στον μπουμπούκο ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να τριπλάρει να του αποφύγει. Ούτω μέση δεν μπορεί να τους αποφύγει με τριπλα αυτου αυτούς Άλλος ένας 40χρονο, Αυτοκτόνησε με ποντικού φάρμακο Γιατί να πούμε ανακάλυψαν ότι ε, Προσλήφθηκε με πλαστά δικαιολογητικά Μεγάλε τι να σου πω Αυτός, εντάξει, είχε τη τσίπα Αλλά όταν πήγαινε τα πλαστά δικαιολογητικά Δεν την είχε Τι να σου πω Μεγάλε τώρα να πούμε oh, Τι έχουμε Ήρθω έμπολας ο, ο, ο, Κοστά! Κλείσε τα σύνορα στην Κοζάνη Ήρθω έμπολας Σε ένα μήνα λέει Η κατάσταση θα είναι εκτός ελέγχου Πα, Παγκόσμιος συναγερμός για τον έμπολα Καταλαβαίνεις μεγάλε ε, Αποπληθισμός Καταλαβαίνεις τι ωραία Θυμάσαι κάτι αρρώστηκε στην Ευρώπη Πως τις λέγανε να πούμε ευλογές Που ξεκλήριζαν τα 2 τρίτα και τα λιμπάν Άντε είναι ο έμπουλας, αμόλυσαν τον έμπουλα Να προλάβουμε να πάρουμε κανένα χαλβά Παρακαλώ Ο Τσινι, πως το τσιόνεϊ, πως το λένε εκείνο Το μαλάκα του Αμερικάνο Έλα Ουρμάτι λέει ένας εδώ να τη για τον μόλι σαν τον έμπολας μεγάλε Ωραία τι μας περιμένει Μετά τους δρόμους στη Ρουδαυγή Από ό,τι λέει ένα σε εκεί στην Αθήνα Θα πάρει έναν κατήφορο στην άκρη στο ποτάμι Ο δρόμος στη Ρουδαυγή πήγε στον Άραχτο Η Ακρόπολη θα κόψει κατά τον Ιλισσό Πως το λένε, πως το λένε τον ποταμό Προειδοποιούν οι μηχανικοί λοιπόν ότι η Ακρόπολη θα πάρει τον κατήφορο. Έγαλε στην Ελλάδα που ζούμε. Λέμε τώρα στην Ελλάδα, Ελλάδα λέμε ακόμα Ελλάδα. Ό,τι και να γίνει, μα ό,τι και να ακούσουμε, δεν πρόκειται να μας κάνει να, να, πάθουμε, να έχουμε καμία έκπληξη. Μα ό,τι και να δούμε, ό,τι και να ακούσουμε πια. Διότι έστειλε εξώδικο η Ραχίλ στον καμένο. Ναι σου λέω Αυτή είναι πολιτική υγιεινή Λέω και αυτός πολιτικός ανήρ Και αρχηγός του κόμματος Και του στείλε εξώδικο Έλληνα, Έλληνα Έλληνα Είσαι θάμα του πλανήτη Σε κυβερνάει μεγάλα μυαλά Πολύ μεγάλα μυαλά Εστε Εστε Να <Τοφαιρο> <στομιλί> Ναι μου λέει μια φίλη τη τηλεακροάτρια Μου λέει μη λες ε, ε, Γινή μου λέει πες η βρύδιο, Διότι από αυτή τη χώρα μου λέει Πέρασαν κι άλλες τραγματικές ε, γυναίκες <χει> Μου είπε κάποια ονόματα τώρα Εντάξει Να σου τι θες παιδί μισή Κόσα να φας κανένα να χαλβά τώρα ε, Αμόλυσαν τον έμπολα σου λέω Καλά είπου τριχάτε να βουλιαστείτε, να βουλιαστείτε από τον έμπουλας. Ωχ, μεγάλε, μεγάλο, Ρεγαλώ. μεγάλος. Να. Να. Να. Να. Είμαστε, είμαστε για φούντο oh, yeah, Έτσι ρε έγινε. Καλή σου μέρα Για φούντο Για φούντο Για φούντο είμαστε μου λέει ένα φίλος εδώ <Το> Για φούντο ρε, ρε, Μεγάλα είμαστε για φούντο όπως το λες ήταν να δεις τώρα, είδε προχθές που ε, πήγε ένας δικαστικός επιμελητής στη Λάρσια και έβγαλε το δίπλανο, το δίπλανο καλά, το δίκανο ο έμπορος, ο σκουτουριασμένος, ο έμπορος, ο ταδέμπορος και εμφανίζει το δικαστικός επιμελητής και πήρε το δίκανο. Λοιπόν τώρα φοβούνται οι δικαστικοί επιμελητές μετά από αυτό το συμβάν με την καραμπίνα λοιπόν, πως τη λένε δικαστική επιμελήτρια τέλος πάντων και φοβούνται Δεν σου είπα εγώ ότι θα κάνουν σύναξη Πρόσεξε τώρα Λοιπόν το ακίνητο του, εμπο, του εμπόρου αυτού Το έχασε από κοράκια Μετά από πληστηριασμό που έκανε η τράπεζα Κατάλαβες Και τις είπε τις επιμελήτριες εκεί της δικαστικής Ξέρω που μένεις Μωρίκ Λοιπόν και εντάξει Δηλαδή προσέξτε τώρα τι θέλουν οι δικαστικοί επιμελητές Οι ισδοίτες Τι θέλουν να μπαίνουν μες στο σπίτι σου Είσαι. Να σου βγάζουν την καρδιά Τη ζωή Είσαι. να στα παίρνουν όλα Είσαι. Και εσύ να κάθεσαι Να κάθεσαι σε μια γωνία Να, δεν... να μην αντιδράσεις να μην πεις και... Θα βρήσεις ρε παιδί μου θα, πεις... θα πετάξεις πεντεμπινελίκια Τίποτε Είσαι. θα κάθεσαι μεγάλε Στη γωνία Σαν αρνάκι Ούτε, μέχρι και τα αρνιά βελάζουν τα ταπάν για σφαγή Εσύ δεν θα μιλάς καθόλου Αυτό είναι το κράτος των Σαμαροβενιζελοκουρελοτσίπριδων Οι οποίοι αυτή τη στιγμή ενεργούν ως ε, κυβερνήτες σε αυτή τη χώρα Έτσι σε θέλουν Και θα ζουν αυτοί οι επιμελήτριες, οι επιμελητές, οι δημόσιοι υπάλληλοι Που θα τους δίνουν 50-40 ευρώ το μήνα Για να πηγαίνουν έρχονται να κάνουν τις δουλειές των αφεντικών Έτσι σε θέλουν και τώρα φοβούνται λέει οι δικαστικοί επιμελητέ. Κάτσερε, μεγάλε! What? Ο οικοδόμο ανεβαίνοντα πάνω στη, στον 7ο όρφο τη καλωσιά παίρνει ένα ρίσκο. Εσύ δηλαδή τι, μόνο θα, θα εισπράτει τα ρίσκα τη δουλειά σου. Το ρίσκο τη δουλειά σου είναι αυτό. Διότι δεν πα χαρνούμε μόνε ειδήσει πάντα στου ανθρώπου, και στου ανθρώπου κυκλοφορεί η αίμα στις φλεύε. Και μπορεί να σε βρήσουν χωρί ναυτέ, και μπορεί να σου πετάξουν και κανένα κεραμίδι στο κεφάλι και να κάνουν και άλλα πράγματα Ωραία καλό Δεν έχεις Δεν γίνεται πρέπει να έχεις άδεια Βέβαια Τι Αυτοί είναι νόμινοι ρε που σου φέρνουν τα χαρδιά Ναι ρε Τι νόμινοι Ωραία τι νόμιζες, άντε εσύ να βοηθούμε Ξηρε πούμε να ζεις σε κράτος ευνομούμενο ρε Δεν καταλαβαίνεις Άντε παλαμακίστε εκεί να βοηθούμε Παλαμακίστε Λίγινε Καλημέρα, γεια, Σε κράτος νόμιμο ζεις Χωρίστε παρακαλώ Καλά να λέει ένα φίλο εδώ. Εμεί λέει φτάνουμε το όνομα του υπαλλήλου που βλέπουμε από κάτω. Δεν φτάνουμε λέει το όνομα του Σαμαρά. Τι να κάνουμε. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει ρε παιδιά να πούμε. Εγώ τι να σα πω. Τι να σα πω να πούμε. Πάω να βρω το γιακουμάτο τώρα. Να κάνουμε κανένα Και να φάμε κανένα φουάγκρα. Και να. Τι άλλο να κάνουμε με το γιακουμάτο. Να κάνουμε τρελίτσε. Να κάνουμε τρελίτσε. Άιντε πριν κλείσουμε. Α ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε δια το κλείσιμο. Ανέβω, κρατάμε του άνθρωπου να πλανεύω. Στο θεό να γειτονεύω. Την ψυχή μου πελεκίσα. Ξυλοκόπη και μ' δίχως δρόσε ρολέρο και οι ψυχοί μου πελεκύσαν και μαθήσαν δίχως δρόσε ρολέρο Ο ταμάκι κύλα κύλα ποτίζε τα κύλα στην καρδιά μου πε το φίλι μου πιέζει να βαθούν τα χίλια, χίλια. Κοκκινά στα χίλια, χίλια. Να δαγκώσω βαρέ τη αγάπη, βαρέ τα γλυκά, τα μίλα, χίλια. σαν νεμοκράτα με σαν βούλη να χέλα ειδήσω τους αγγέλους να μεθύσω τα παιδιά πετροβολήσα τα φτερά μου και μ' αφήσα δίχως γάλαν ουρανό. τα παιδιά Τέραμου μου και μαθήσαν δίχο γαρανό. Στα χίλια, να βγουν. Στο βαρέ τη αγάπη, βαρέ τα γλυκά, τα μίλα, χίλια ποτά μάκη, χίλια, χίλια ποτίζεται. Αυτά λοιπόν κυρίε μου και κύριοι. Πήρε και ένα φίλο τηλέφωνο στην ώρα που έπαιζε και ο πλάτο και μου λέει: Συμφωνούσε με τον προηγούμενο φίλο ότι τι να κάνουμε δεν μπορούμε να δούμε σαμαρά μου λέει. Και... Όλου αυτού μου λέει: Εμεί εδώ του τους, τους Αντιπροσώπους του βλέπουμε. Του εδώ γύρω που ζούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο παλικάρι. Λοιπόν δεν έχουμε να προσθέσουμε τι άλλο σήμερα. Θα, θα κλείσουμε εδώ. Δεν θα κάνει ο καναλάρχης Θα ακούσετε επανάληψη Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τις παρατηρήσεις σας, Την υπομονή σας να μας ακούτε Και ευχόμεθα να είσαστε Απαξάπαντες πολύ καλά Γεια και χαρά σας τον 1,5 FM Stereo